Σας... Γεια σα φίλε και φίλοι του Πλατεία Ρέμπιο. Ε, καλώ ήρθατε, καλώ σας βρήκαμε, καλώς βρεθήκαμε. Mm. Εδώ με τη Βασιλική λέμε να κάνουμε μια εκπομπή. Τι θέματα έχει η εκπομπή η Βασιλική. Τίποτα συγκεκριμένο πάντα. Από όσο πιστεύω, αόριστα. Αόριστα. Ναι. αόριστα. Σε, ε, σαν ε, το κυβερνητικό έργο ένα πράγμα. Πράγμα, ναι, με δημιουργικέ ασάφειες. Με δημιουργικέ ασάφειες, πολύ καλώς. Εξού και το φόντο τη εκπομπή αυτό το, το, το λευκό. Αυτό... Η λευκότητα του άσπρου, α πούμε, Μπράβο, έτσι. Μπράβο, η λευκότητα του άσπρου, ναι. Αποτελείται το άσπρο από όλα τα χρώματα, αν δεν κάνω για το φως μιλάμε και όχι για την ύλη. Α, Όταν βάλουμε τρία χρωματιστά φώτα με τα βασικά χρώματα, τότε το αποτέλεσμα είναι ένα λευκό φως. Mm. Όταν όμως βάλουμε τα χρώματα, τα, την ύλη, mm -hmm. τότε αυτό που παίρνουμε είναι κοντά στο μαύρο. Μέσα, πιστώ, ναι, σου Ναι, γιατί είδες που έχει ε, να πούμε ότι μπορείτε να μα γράφετε στο chat του σταθμού, μπορείτε να γράφετε σε μένα στο νυχτερινό τύπο να στέλνετε μηνύματα, μπορείτε να μα πείτε τι ε, απόψει σα για διάφορα θέματα που θα, που θα προκύψουν κτλ. ή μπορείτε να θέσετε ένα θέμα προ συζήτηση που θα θέλετε να... να συζητήσουμε mm -hmm. για οτιδήποτε. Δηλαδή από συνταγέ πούμε για σουτσουκάκια mm -hmm. μέχρι την πολιτική κατάσταση κτλ. Mm -hmm. Έτσι. Η επιλογή των τραγουδιών έχει γίνει ε, από τη βασιλική Οπότε θερία κέρια την ευθύνη mm -hmm. Και θα βάλουμε mm -hmm. να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι Τι λέει εδώ, κρίσε σφαίρι mm -hmm. Culture, Culture. Culture. Mm -hmm. Κουλτούρα mm -hmm. à, με αυτό το mm -hmm. τραγούδι τώρα Μετά για αυτό το τραγούδι δηλαδή Θα μιλήσουμε για κουλτούρα Α, πολύ ωραία θεματικά δηλαδή θα το κάνουμε yeah. ανάλογα με τους των Μπράβο, το στήριο συνταγγιών. Μπράβο, το επόμενο το λέγεται ξάδινες, επόμενο... ε, να παίρνουν σε <laughs> στη <σύνη. laughs> Λοιπόν, ωραία, πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, ε, κουλτούρα. Κουλτούρα, ναι. Είμαστε και πάλι. Ακούσαμε λοιπόν αυτό το πολύ όμορφο ορχιστρικό. Ορχιστρικό. Επιλογή της Βασιλικής, Μπράβο, Βασιλική. Η επιλογή σου ήταν καταπληκτική. Θα πω τώρα για τον καφέ. Ότι ήπια κατά το τον καφέ σου και δηλητηριάστηκα. Γιατί. Έφαγα μεγάλη πίκρα. Μα, ήπια, δεν... με... ήπια μεγάλη πίκρα. Δεν είναι σκέτο, είναι μέτριο. Κοίταξε, για τα αγούστρα τα δικά μου αυτό ήταν σκέτο. Ήταν από αυτού που σερβίρουν στι κηδείε, ξέρει. Όφου όφου. Ναι. <laughs> λοιπόν, να βάζει ζάχαρη στον καφέ σου γιατί είναι οι μαζί μας δίπλα-δίπλα και θα έχουμε πρόβλημα. <laughs> θα πέσω κάτω ξερός και θα κάνεις την εκπομπή μόνη σου. Δεν για... χρειάζομαι πολύ ζάχαρη. Λοιπόν, για πες, είπαμε ας πούμε ότι ο τίτλος του τραγουδιού ήτανε... Culture, κουλτούρα. Κουλτούρα, έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, πώς τον λέγανε αυτό τον τύπο τον Βέλγο, πώς τον λένε μάλλον. Oh, ε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν θυμάσαι το όνομα. Όχι, όχι. Θυμάμαι όμω το, το τίτλο από αυτή την απίστευτη παράσταση. Πώ λέγεται, είναι Mount Olympus. Mount Olympus, ναι. Μάλιστα. Ο ελληνικό τίτλο βέβαια δεν είναι έτσι. Είναι Παλό με να Και είναι 24 ώρε παράσταση. Πρώτη φορά άκουσα στη ζωή μου ότι υπάρχουν παραστάσει που διαρκούν 24 ώρες. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι σπουδαίο. Δηλαδή, θα ήθελα να παρακολουθήσω κάτι τέτοιο. Σε τέχνη. Ε, μπήκα σε ένα βέλγικο κανάλι στο Ιντερνετ. Και παρακολούθησα μεγάλο μέρο από την παράσταση αυτή, έκανα 6 ώρο. Πλάκα κάνει. Όχι, δεν κάνω πλάκα, δεν έμεινα 6 ώρε. Σε παρακαλώ, θα μείνω 6 ώρε να το δω αυτό το πράγμα. Απλώ το προχώραγα το βίντεο, το προχώραγα ναι, το προχώραγα. Να δει την εξέλιξη τη. Ναι, ναι. Ένα συγκλονιστικό που είδα, με συγκλώνησε. Mm. Ήταν μια τυπίσα η οποία επί 10 λεπτό, α πούμε, ήταν πάνω στη σκηνή, ήταν εντυμένη με αυτά τα άσπρα, ξέρει που φοράνε, δεν ξέρω αν είδε καθόλου. Όχι, δεν ήταν πολύ καλή. Να τη κάτι, κάτι τέτοια. Να τέλο πάντων. Ναι. Η οποία είχε τα χέρια τη δεξιά-αριστερά έτσι και με την γλώσσα τη έκανε ότι είχε ένα παίρο στο στόμα τη και ότι έκανε επεολυχία. Ναι. Να πούμε. Και ασχολιόταν με αυτό. Και έπαιρνα και διάφορε εκφράσει με επί δεκαλέπτου. Μάλιστα. Ήταν κομμάτι τη παράσταση. Ναι, ναι. Ένα άλλο α πούμε που εμφανίζεται νομίζω ο Διόνυσος, Έχουν ένα χοντρουλό τύπο κτλ. Και ένας άλλος δίπλα που το χτυπάει κάποια μεταστήθη της, όπου είναι γυναίκες που έχουν κάτι ψεύτικα στήθη με σεντόνια κτλ mm. ε, Και φοράνε για εσώρουχο αντιληγμένο σεντόνι, που είναι λίγο και σαμπάνα, mm. το οποίο είναι γεμάτο αίματα, δηλαδή προφανώς έχουν περίοδο ή κάτι τέτοιο, και mm. υπάρχει ένα άλλο πλήρου σκηνικό. Μάλιστα. Mm. Λοιπόν, έχει εκπληκτικό ενδιαφέρον αυτό που είδα. Άντεξα. Mm. Και... Το έχω κρατήσει στα αγαπημένα, αν θέλεις να το δεις. Ε, εντάξει, ίσως κάποια στιγμή που δεν θα έχω κάτι να κάνω. Ναι, έχει καλύτερο. ενδιαφέρον. Mm. Ε, και ξέρει τώρα, μου γεννήθηκαν διάφορε σκέψεις. Για πες μου, γιατί εσύ έχεις μια σχέση με την τέχνη, ας πούμε. πώ σου φάνηκε αυτό από καλλιτεχνική άποψης, δεν θα το σχολιάσουμε από πολιτικής αργότερα, ας πούμε. Από, ξέρεις, πολιτικής επιλογής ε, ναι. αυτού του ανθρώπου να αναλάβει το Φεστιβάλ στην Επίδαυρο και το Φεστιβάλ Αθηνών ας πούμε, για φέτος. Mm -hmm. ε, από καλλιτεχνική άποψη, τι σου φάνηκε, ας πούμε. Κοίταξε να δεις το γεγονός, ας πούμε, ότι σε μία παράσταση τόσων ωρών από μόνο ότι είναι κάτι πρωτοποριακό. Ναι. Mm -hmm. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που είδα, ήταν ότι τα κοστούμια ήταν πολύ, ε, πώς να το πω, έξυπνα. Είχε έξυπνα κοστούμια. Είχε πολύ καλό σκηνικό. Ωραίο φωτισμό. Ωραία φωτογραφία. Ε, είχε κάποια πράγματα τα οποία για τη δική μου αισθητική ήταν απαράδεκτα. Ναι, όπως. Όπως για παράδειγμα ας πούμε ότι ε, για την αισθητική μου όμως μιλάω έτσι. Ναι, ναι, ναι, όχι, ναι. Εντάξει. Αν και αυτό ο όρο, τώρα κάνω μια παρένθεση εδώ. Αυτός ο όρο δεν είναι συνεπής προς την πραγματικότητα, mm -hmm. διότι η αισθητική είναι κλάδος της ε, φιλοσοφίας. Ε, είναι σαν να λέω η δική μου ψυχολογία, καταλαβές. Mm -hmm. Είναι ένας κλάδος ε, της ψυχολογίας η αισθητική, όπου συζητάμε για αυτό το θέμα. Λέμε τι είναι αισθητική και τα λοιπά και ακόμη το συζητάμε. Ναι, είναι λίγο ασαφές, δεν μπορεί να οριστεί ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι εκεί υποκειμενικό, έτσι. Mm -hmm. Διαμορφώνεται υποκειμενικά. Ναι. Επομένως είναι κάτι υποσυζήτηση. Αλλά τέλος πάντων πώς να το πω. Αυτό που θα πω κάτι που με, με ξένησε mm -hmm. είναι ας πούμε ότι είναι κάτι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν ε, στα τέσσερα με κόκκινες γλώσσε και τα λοιπά και πηγαίνουν πίσω από κάτι άλλους τύπους γυμνοί όλοι τους και μιλάνε στο, στον προκτό του, ας πούμε και αυτοί από μπροστά βγάζουν διάφορες κραβιές, λένε διάφορα Ιαμ oh, Λοιπόν, εντάξει υπάρχουν διάφορες συμβολισμοί υποτίθεται και τα λοιπά εκεί πέρα αυτό επίσης, που, αυτό επίσης που, <laughs> αυτό επίσης που ε, κατέληξε εκεί πέρα που βγαίνουν οι τύποι με τα pay και τα λοιπά που βγάζουν τα σεντόνια κάποια στιγμή αρχίζουν και χορεύουν το, το ζορμπά το, δεν το είδε αυτό, Όχι, όχι. Δεν το αυτό καταλήγει, γιατί είδα αυτό ας πούμε με τα παλαιόμενα πέι, α πούμε. Ναι. Αλλά μπήκα εκεί πέρα να δω, εντάξει, πού καταλήγει αυτό το πράγμα. Ας πούμε. Mm -hmm. Και τι, Αυτό καταλήγει λοιπόν σε ένα χορό που χορεύουν οι γυμνεί πλέον αυτοί που είναι εκεί πέρα. Στο τέλο παράσταση, αυτό δηλαδή. Όχι, στο το... τέλο παράσταση. Στην τέταρτη. Της, του συγκεκριμένου ah, πούμε, κομματιού, τη συγκεκριμένη σκηνή. Όπου αυτοί βρίσκονται χωρί να αφορά ένα σεντόνιο πλέον, είναι ολόγγυμοι και ε, καταλήγουν να χορεύουν το ζορμπά. Μάλιστα. Ε, Τέλο πάντων, οι σκέψει που έκανα ήταν οι εξή. Ότι στην ουσία ε, αυτό το πράγμα ήταν λιγάκι σαν γελιοποίηση όλο του πράγματο. Mm. Σαν να το γελιοποιούσε, δηλαδή. Και εγώ από τα λίγα που είδα, αυτή την αίσθηση ναι. έχω. Δηλαδή δεν φαίνεται να εξυμνεί τελικά την αρχαιότητα και ό,τι έδωσε αυτός ναι. ο πολιτισμός, ναι. ας πούμε. Αλλά μάλλον ε, τον λιδωρεί, ας πούμε. Καταλήγουν δηλαδή στο νου. Οι Ολύμπιοι, ξέρω εγώ ή δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, να χορεύουν σιρτάκια και ναι. πάντων, πρέπει, πρέπει να τη δω όλη την παράσταση, να, αντέξω, να το δω όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Έχω μια πιο σφαιρική άποψη γύρω από το θέμα. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτήν την άποψη ε, επειδή άκουσα ότι η δικαιολογία του συγκεκριμένου ανθρώπου για την επιλογή αυτών των έργων και στα δύο φεστιβάλ ε, πώς προέκυψε. Προέκυψε από το γεγονός ότι δεν είχε χρόνο, δεν πρόλαβε να, να μελετήσει ελληνικά έργα ε, και γι' αυτό επέλεξε να προβληθούν έργα τη ε, δικής του πατρίδα δηλαδή του Βελγίου ε, και μόνο και μόνο από αυτό, σαν okay. πρόφαση, σαν δικαιολογία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει όντω μια Κοίταξε, τάση να απεξέλθει, να λιδορίσει. Αυτό φτιάχτηκε για να προβληθεί στο φεστιβάλ εδώ πέρα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι μια παράσταση άσχετη με όλο αυτό. Δηλαδή με το φεστιβάλ το δικό μα εδώ. Ναι. Ε, όσο αφορά ας πούμε στο γεγονό ότι δώσανε σε αυτόν να κάνει αυτή τη δουλειά, ναι. εγώ θεωρώ επειδή αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που συγκυβερνάνε, δηλαδή εννοώ. Ε, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ ε, και οι άλλοι βέβαια όλοι στο κοινοβούλιο με Ήψιλον του ίδιου φυράματο είναι mm -hmm. θεωρώ ότι αυτοί είναι νεοταξίτες και ότι ε, μπορεί ας πούμε να ε, εκτελούσαν και εντολές δεν παιδί μου ναι, ότι καλά. θα πάρετε το συγκεκριμένο ας πούμε, <laughs> ναι. και να το βάλτε να σας ένα ανάλογο φεστιβάλ και mm -hmm. επίση το γεγονός αυτός παρετήθηκε μου κάνει και εντύπωση και δεν θα μου κάνει πάλι εντύπωση αν τελικά αναλάβει αυτό. Αν και δεν νομίζω, γιατί ξυπώθηκε καλύτε... να παρετήθηκε. ο καλλιτεχνικό κόσμο παρετήθηκε. Λοιπόν, όμω, παρόλο που βγαίνανε και λέγανε, εγώ νομίζω ότι στο τέλο, εάν αυτό έκανε παραστάσει εδώ πέρα, θα βγαίνανε όλοι και θα λέγανε τελικά, ε, έκανε πολύ ωραία πράγματα γιατί ωραία και τι καλά, ξέρω εγώ. Αλλά το όλο παιχνίδι παίζει, α πούμε, ε, είναι στα πλαίσια τη ε, απεθνο... αποεθνοποίηση, α πούμε. Mm -hmm. Ναι. Των ε, κρατών. Ε, ναι, είναι δεν έκανε ένα... καθόλου τυχαία η επιλογή αυτή. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν, δηλαδή, oh, δεν, δεν είμαστε τέτοιοι. Δεν θελείς. νομίζω. Yeah. Ακόμη δηλαδή και το γεγονός ότι προβλήθηκε αυτό το πράγμα που έφτιαξε σε όλο τον κόσμο πλέον με το, μετά τον τόρο που έγινε. Ναι Καταλαβαίνει ότι τη δουλειά του την έκανε, α πούμε. Δηλαδή Βέβαια. Κακή διαφήμιση είναι καλύτερη διαφήμιση. Ναι, έτσι. Λοιπόν. Ε, και γενικώ ε, εγώ δεν κατάλαβα τώρα, αυτοί που ξεσηκώθηκαν οι καλλιτέχνε όλοι. Α, ναι, ναι. Αυτό επίσης, πολύ καλά κάνανε βεβαίως, μπράβο, μπράβο τους. Ναι, τα κίνητρα είναι λίγο, Απορώ όμως, γιατί τόσα χρόνια mm. δεν έχουν ξεσηκωθεί να πούνε ότι ζούμε υποκατοχή, ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρο, ότι διαλυόμαστε τελείως. Και ότι δεν έχει, δεν έχει μείνει τίποτε, δηλαδή αυτό μας πήραξε τώρα ποιος θα αναλάβει το φεστιβάλ. Ναι, μπορεί να του πείραξε αυτό το συγκεκριμένο και όχι όλο αυτό τον νόλεθρο που ζει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια επειδή τώρα ε, στριμώχνονται πάρα πολύ ας πούμε ακόμα περισσότερο οικονομικά γιατί θα χάσουν Ναι και δεν να λάβαν και, και, και τα γνωστά και κυκλώματα, οι γνωστοί ας πούμε το γνωστό νόγνωστε, τα κονδύλια και Έτσι, τα συμμαζεύεται ναι. Όχι δηλαδή ότι ε, ε, θύχτηκε ρε παιδί μου το... η καλλιτεχνική του φύση με τι επιλογέ που έγιναν και λοιπά. Ναι. Ε, ίσως και η τσέπη τους ακόμα περισσότερο Διότι πρέπει να πούμε ότι ε, Άνθρωποι που ασχολούνται με την αισθητική mm -hmm. Καλλιτέχνες δηλαδή ναι, ναι. Όλο αυτό που συμβαίνει ένα γύρο ας πούμε, τόσα χρόνια Δεν θίχει την αισθητική τους Ναι, λαντε ε, Και όλες αυτές οι αναθέσεις έργων ε, η μίζες, εγώ στους δικούς μας, mm -hmm. η προώθηση κάποιων. Αυτό δεν ενοχλεί τόσα χρόνια, ας πούμε, τώρα ενοχλήθηκαν. Εμένα αυτό που με ενοχλεί πάντως, ε, είναι το γεγονός ότι ενώ τέτοιε περιο... περίοδοι προσφέρονται για καλλιτεχνική δημιουργία, εμπνέουν. Ε, και το έχουμε δει, πούμε, και στη χώρα μας και έξω από τη χώρα μας, ας πούμε, σε καλλιτέχνε, σε δύσκολες εποχές, με πολέμους, με εμφυλίους να εμπνέονται σε τεράστιο βαθμό ε, και α, α, ε, μετέπειτα πούμε, να εμπνέουν και τις κοινωνίες τους λαού τους για να αντιδράσουν και να ξεσηκωθούν. Ε, αυτή τη στιγμή συμβαίνει σχεδόν το αντίθετο στην Ελλάδα, στην πλειονότητα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ε, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν υπάρχει έμπνευση σε αυτόν τον κόσμο. Αντί δηλαδή να προσπαθούσαν να δημιουργήσουν και να ξεσηκώσουν τον κόσμο και τη χώρα τους να δημιουργηθεί δηλαδή μια πολιτιστική επανάσταση α πούμε επανάσταση μέσα από τον πολιτισμό και την τέχνη ε, βρίσκονται πίσω από τον παλμό της κοινωνίας αντί να είναι μπροστά α πούμε Ναι κοίταξε τώρα ε, ανοίγεις μια άλλη κουβέντα που είναι εξαιρετικά σημαντική και αυτή εσύ μιλάς τώρα για στρατευμένη τέχνη στην ουσία Ναι Ναι εγώ δεν είμαι αυτής της άποψη, δηλαδή δεν θεωρώ ότι η τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένη. Εγώ μιλάω για τους καλλιτέχνες. Δηλαδή ο καλλιτέχνης ε, μπορεί να κάνει ένα έργο το οποίο ε, να μην συνάδει με την εποχή του. Mm -hmm. Μπορεί να είναι πολύ πιο μπροστά. Ναι. Ο κόσμος μπορεί να μην το καταλάβει. Ή μπορεί να είναι πιο πίσω από την εποχή του. Εγώ αυτό τώρα. θεωρώ ότι συμβαίνει τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, Εγώ... είναι υποκειμενικό. Υποκειμενικό ναι. είναι έτσι κι αλλιώς, Γιατί δεν, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλη την καλλιτεχνική δημιουργία. Ε, έτσι βέβαια, δεν ναι. είναι. Ναι, mm ναι. -hmm. Ε, δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν έργα συγκλονιστικά, αλλά φυσικά δεν θα προβάλλει το κατεστημένο. Ναι. Mm -hmm. Όμω, οι καλλιτέχνε οι οποίοι ε, είναι αναγνωρίσιμοι, δεν θα έπρεπε να πάρουν θέση. Ε, αυτό είναι το ναι, ναι. η, η τέχνη, νομίζω, ε, είναι τη φύσεώ ας α πούμε, ε, αντιεξουσιαστική. Επομένω, θα έπρεπε να πάρουν θέση οι ίδιοι ω πρόσωπα Ναι, ως οντότητες Ως πέρα. οντότητες, έτσι mm -hmm. Και όχι με την τέχνη του απαραίτητος δηλαδή, εντάξει Και με τον λόγο τους αφλάζουν Με τον το λόγο τους, έτσι, γιατί μετά πάμε σε στρατευμένη τέχνη Οπό εκεί πέρα, εντάξει, έχουμε παραδείγματα του σοσιαλιστικό ρεαλισμό και τέτοια yeah. Τα οποία δεν είναι και τόσο ωραία πράγματα <laughs> <laughs> εντάξει, Καλλιτεχνικά εσύ. δηλαδή να τα προσεγγίσουμε, ξέρεις ε, ναι. λοιπόν, να βάλουμε το επόμενο τραγούδι να, και να ναι, επανέλθουμε ναι. Για να πιούμε και λίγο από τον καφέ Θα προσέξω πάρα πολύ Είμαι πολύ προσεκτικός ε, Μισό λεπτό να βρω εδώ το τραγουδάκι ε, Ακούμε Enigma mm -hmm. Και το yeah. Sadness, Sadness yes. oh. <laughs> Πά Πάμε, πάμε να θλιβούμε Μινόμιε χρήστη Yeah, Δημιουργήσαμε και ένα ωραίο κενό, αλλά ήταν ένα καλλιτεχνικό κενό ανάμεσα στη μουσική και το λόγο. Για σκέψη. Για, για σκέψη. σκέψη, έτσι, έτσι. Ήταν αυτό το λευκό που βάλαμε για φωτογραφία. Έτσι. Mm. Ναι. Γιατί Η αγρότητα του λευκού. Μετά ναι. τη θλίψη, μεσολαβεί μέχρι την ε, αναζωογόνηση, την ανάταση στην ψυχική και ένα διάστημα σιωπής. Έτσι, περισυλλογή. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα της περσυλλογής τι για πες. Τι σκεφτόμουν, ε. Δεν σκεφτόμουν, τραγουδούσα από μέσα σε μόνο κομμάτι. Άλλο. Άλλο, ναι. Άλλο. Ποιο ήταν, ε? Θα Θες να πεις. Το Κεμάλ. Ο Κεμάλ, ε, επειδή λέγαμε για το Κεμάλ. Ναι. Μάλιστα. Για πες, λοιπόν, βάλαμε το τραγουδάκι. Μιλάμε για τη θλίψη. Και για τη θλίψη μιλάμε. Για πες για τη θλίψη ε, Για τη θλίψη Τι ακριβώς Πώς το αντιμετωπίζεις τι γεύση? Ναι, τι γεύση έχει, τι χρώμα έχει Για πες, τι άρωμα Εντάξει, αν μπορούσαμε να πούμε ότι έχει Μια μυρωδιά Αυτή θα μπορούσε να είναι εμ, Ποκαμένο Ποκαμένο ξύλο πούμε, μυρωδιά ποκαμένο ξύλο ε, αν μπορούσαμε να πούμε ότι έχει χρώμα, σίγουρα θα ήταν κάποιο σκούρο χρώμα. Ε, αν θα είχε ήχο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει. Δεν έχει ήχο, έχει λίξη. Δεν έχει ήχο. Mm -hmm. ε, τώρα άλλα, πούμε, στοιχεία <laughs> αίσθησης, τι άλλα. Πάντως εγώ θα άκουγα τον ήχο της βροχής. Mm. Mm. Μου προκαλεί έτσι μια μελαγχολία ε Ο καιρό mm. όταν είναι προχερός ε, Τώρα πέρα από αυτά που ρώτησα Και μπορεί να σε έβαλα για τη σκέψη σου Εσύ πώς αντιμετωπίζεις τη θλίψη ε, Νομίζω με πολύ συνηθισμένο τρόπο ε, Δηλαδή μπορεί να τύχει πούμε, Όταν είμαι θλιμμένη Να έχω και εγώ κάποια τάση σωστρέφειας Δεν δηλαδή, ξέρει να θέλω να μείνω λίγο μόνη μου ...στον χώρο μου, τον προσωπικό κλπ... Ε, ...θα σκέφτομαι πάρα πολύ σίγουρα... ...διάφορα πράγματα, αναλύω στο κεφάλι μου κλπ... Και, ...και αφού πέσω αρκετά ψυχολογικά... Ε, ...και πιάσω πάτο... ...ξαφνικά λες και υπάρχει ένα λατήριο ρε παιδί μου... ...και ξανασηκώνομαι, δηλαδή... ...αυτό θα κρατήσει πολύ μικρό φωνικό διάστημα, η πτώση. Mm -hmm. Πέφτει ε, και πριν καν προλάβει να καταλάβει ότι έπεσε, πάλι υπάρχει ανάταση. Αυτό το πράγμα δηλαδή θεωρώ ότι είναι αμφίδρομο. Παίχτη, με το λατύριο. Αυτό λειτουργεί έτσι σε μένα, α πούμε. Ναι, yeah, αυτό ήθελα να πω ότι λειτουργεί σε σένα έτσι, yeah. αλλά δεν συμβαίνει σε όλου του ανθρώπου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στη θλίψη και παραμένουν εκεί. Ναι, yeah, ναι. Yeah. Οπότε... Όχι, εγώ δεν μπορώ, έχω ισχυρούσα μικρότερα. Οπότε μετά, μάλλον πάνω. είναι κατάθλιψη αυτό. Δεν είναι θλίψη, έτσι δεν yeah. είναι. Ναι, yeah. yeah. yeah. yeah, όταν παρατείνεται, έχει μεγάλη διάρκεια να μπαίνει σε άλλα. Μονοπάτια. Ε, την αποζητά καθόλου τη θλίψη, Συνειδητά όχι. Mm. Την, ε, τη μοναχικότητα, άλλο μοναχικότητα. Τη μοναχικότητα την, α, την αποζητώ. αρκετές φορέ δηλαδή. Όχι συχνά, όταν εγώ νιώθω το χρειάζομαι. Τη θλίψη συνειδητά δεν την αποζητώ. Ασυνείδητα μπορεί. Εγώ πάλι εντελώ συνειδητά την καταδιώκω. Δηλαδή. Θέλω πάρα πολύ να μπαίνω σε αυτή την κατάσταση. Mm. Διότι τότε γίνομαι εξαιρετικά δημιουργικό. Mm. ασφαλώς έχει να κάνει με τη ζωή μου, βέβαια mm. το πράγμα. Και δεν με πειράζει καθόλου. Δηλαδή έχω μια... είμαι συμφιλιωμένος με αυτό το mm -hmm. κομμάτι. Και δεν προσπαθώ να είμαι κάπω αλλιώ. Mm. Άλλε φορέ έρχεται από μόνη τη η και άλλε φορέ την προκαλώ μπορώ να σου πω. Mm. Δηλαδή επιδιώκω να... να μπω σε αυτή τη mm. στιγμή. Ναι, mm. το, το καταλαβαίνω αυτό που λε. ναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Mm. Έχει και πολύ... Εγώ είναι γεγονός ότι δεν την αποζητώ, αλλά όταν βρεθώ σε κατάσταση θλίψης, είμαι και εγώ όντως πολύ δημιουργική. Και ίσως αυτό είναι που με βοηθάει και αποτελεί το ελαττήριο και ξανά, ξέρεις, σηκώνομαι, ας πούμε. Αυτό δηλαδή είναι το καταφυγιό μου. Ναι. Στην τέση περιπτώσεις. Κοίταξε, αν ε, παρατηρώ τι μουσικές που μου αρέσουν. Mm -hmm. Τα τραγούδια, τα ποίηματα. Α πούμε, Πολυδούρι, δεν μπορώ να διαβάσω. Αχ, ούτε εγώ, ούτε εγώ. Εντάξει, μπορεί είναι... να στεναχωριέται κάποιοι φίλοι μα, mm. που μας ακούνε, ε, όμω δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ε, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω για ένα εργοτέχνη αν μου αρέσει ή όχι. Ε, διότι μπορεί να είναι ωραίο, κι εγώ να μην το ξέρω. Εντάξει, δηλαδή το τι είναι ωραίο. Κοίταξτε, το τι είναι ωραίο. Έχει να κάνει πάλι με την αισθητική που λέγαμε, την της φιλοσοφία. Δηλαδή είναι κάτι που το αναζητούμε. Αναρωτιόμαστε. Τι είναι ωραίο ο ΕΟ. Ναι, και γι' αυτό είναι υποκειμενικό μα από τον καθένα. Έτσι. Λοιπόν, ε, όμω, νομίζω ότι η Πολυδούρη δεν πέρασε και πολύ άσχημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άνθρωποι που πέρασαν πολύ άσχημα, mm -hmm. που μπήκαν βαθιά μέσα σε αυτό που λέγαμε, προηγουμένω στη θλίψη και όλα αυτά, mm -hmm. κάναν εκπληκτικά έργα. Έδωσαν εκπληκτικά έργα. Mm -hmm. Δηλαδή άνθρωποι που. Βλέπεις αυτά βίλυσαν... τα κάτι έχουν Και ακούς ένα τραγουδάκι ας πούμε Το οποίο είναι θλιμμένο και όλα αυτά Και είναι mm. λαγωγικό Και, και βλέπεις είναι εξαιρετικό ας πούμε Πολύ ωραίο mm. Βλέπεις αλλά που είναι τραλαλή τραλαλό Και είναι τραλαλή τραλαλό θεκή, Δεν... Πούμε, ναι. Δεν μου δημιουργούν αυτή τη συγκίνηση που δημιουργούν mm. τα άλλα Λοιπόν ε, Ποιο είναι το επόμενο τραγουδάκι εδώ πέρα mm. Αντσαέου, νομίζω διαβάζεται. Ε, ο τίτλο είναι Βιζαντιν. Ναι. Meditation. Κάπω έτσι δεν θυμάμαι το όνομα Πιθανόν. πιθανόν. Ε, Βιζαντινό διαλογισμό, δηλαδή σαν να λέμε ένα πράγμα. Δεν είμαι σίγουρη για δεύτερη λέξη γιατί δεν την εμφανίζει ολόκληρη εδώ, Αυτό είναι. <laughs> Αυτό είναι μετά. Βλέπει τα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Ναι, Πάμε να το βάλουμε, να το τα... ακούσουμε και να επανέλθουμε. Για να να μιλήσουμε διότιες. για τη, τη βιζαντινή τέτεια, πώ το λένε πως θα πάμε? Meditation. Mm -hmm. ε, διαλογισμός. Μπράβο, Έτσι; ναι. Και Το δοκίμασε. Τι διαλογισμό θα μιλήσουμε; Αμαρσικό oh. μετά. <laughs> λίγο, να δώσω πολλούς χαιρετισμού στη φίλη μου τη Βαμπένε, που μας είπε για τις 5 κουταλιές ζάχαρη εδώ πέρα Προφανώς, και μένα χωρίς να την ναι, ερώτησες ξέρει η γυναίκα περιπίνως πρόκειται α, οπότε ναι, εντάξει και ας συνεχίσουμε την τραγουλία Δε δεν αφήσαμε κενό, έτσι. Ε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τι για πες. Α, ναι, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στους φίλους που μας ακούνε. Ε, γενικά, το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή επί παντός επιστητού. Ε, ο κόσμος ε, δεν έχει την τάση να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του. Ε, και όταν κάποιος το κάνει αυτό φαίνεται λίγο περίεργο στον άλλον που το ακούει. Ε, και επειδή εδώ εμείς μιλάμε, πολλέ φορέ πολλές φορές και για, για δικά μας πράγματα, ας πούμε, για συναισθήματα και και, και ε, θα ήθελα να ρωτήσω τις φίλου μα μας ακούνε πώς τους φαίνεται αυτό. Ναι. Ε, σου είπα την απόψή μου ότι ε, καλά κάνουμε και μιλάμε για μας. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Ε, διότι, γενικώ έχει δημιουργηθεί αυτό από τα μέσα μαζική εξαπάτησης ότι αυτοί που κάνουν τι εκπομπέ είναι απρόσωποι τελείω. Δεν μιλάνε ποτέ για του εαυτού του και όλο αυτό. Και γενικώ υπάρχει ένα κλίμα γύρω από αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Εντάξει, δεν ανάγκη να μιλά και για σένα τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι καλό, διότι και ο άλλο ε, σου λέει: Να, αυτοί μιλάνε για τον εαυτό του και δεν παθαίνουν κάτι κακό. Mm -hmm. Άρα, μπορώ κι εγώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, χωρί να μου συμβεί κάτι κακό. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που λες και επίσης ε, θεωρώ και κάτι άλλο Όταν ε, προτρέπουμε τους γύρω μας για κάποια πράγματα ε, Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και εμείς ε, Δια του παραδείγματος δηλαδή. Έτσι, Έτσι ακριβώς ναι, ναι. Δηλαδή δεν δηλαδή, γίνεται να λέμε εμείς καλή ώρα τώρα σπίτι, Ότι πρέπει να εκφραζόμαστε και να μιλάμε και λοιπά, ε, Αλλά εμείς να είμαστε ε, ε, στρίδια Γιατί και ο άλλος ακούει λέει ωραία εντάξει Άλλη μια συμβούλη, άλλη μια προτροπή, άλλο ένα κήρυγμα Mm -hmm. και αυτός με το λέει τι κάνει και συμβαίνει κατά κόρον δυστυχώς ε, στους ανθρώπους γύρω μας Ναι, λοιπόν ε, όμως ε, κοίταξε τώρα έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ σοβαρό θέμα mm -hmm. το Βυζαντινό διαλογισμό Αχ, Ήταν ναι. ο τίτλος του τραγουδιού Ναι, τελικά το θυμόμουνα με Μεδιτέισεων αυτός... Για πες λιγάκι τώρα για το Βυζάντιο Τι γνώμη έχεις εσύ Αχ, πολύ ντριγκά πολύ ντριγκά και Ήτανε ίσως η πρώτη φορά που μπήκε η θρησκεία πολύ δυνατά ε, και επέβαλε πράγματα στις ζωές των ανθρώπων. Από τότε μέχρι σήμερα. Από τότε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ο κόσμος που ζούμε ουσιαστικά κυριαρχείται από τους χριστιανούς, να το πούμε αυτό. Mm -hmm. Από διάφορους ορθόδοξους, Ευαγγελικού, Προτεστάτε, καθολικούς, μπλα μπλα μπλα κτλ. Αλλά γενικώ ο κόσμος κυριαρχείται από αυτούς. Ε, οι απικίες όλες στον πλανήτη ε, ανήκουν σε χριστιανούς. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί δηλαδή έκαναν απικισμούς mm -hmm. και ακόμη κάνουν με, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και γενικώ αυτός είναι ο χριστιανικός κόσμος έτσι. Ναι. Και τώρα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα δεν είναι μόνο ο χριστιανικός κόσμος αλλά είναι αυτό που θα, θα μπορούσαμε να πούμε... Ε, από τις ε, θρησκείες της έρημου. διότι μιλάμε για το χριστιανισμό μιλάμε για τον Ιουδαϊσμό ναι. τους Εβραίους και, είπα, mm -hmm. και το Ισλάμ ναι. οι θρησκείες της ερήμου. δηλαδή που ξεκίνησαν αυτές τι θρησκείες στην έρημο από ποιους ξεκίνησαν από ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν στην έρημο και ρωτάω τώρα εγώ γιατί γενικώς συζητάμε το ένα φερνιτάλο και τα λοιπά. Για να δω που το πας έτσι σε Ναι. Εδώ με χάνω εγώ εμένα. Δεν θα με χάσει εσύ. Φαντάζομαι. Λοιπόν. Ε, σκέψου τώρα ότι ένας άνθρωπος ζει πού να σου πω τώρα. Ε, στην Κρήτη. Ή μάλλον όχι. Θα το, θα το Ζει στην Αττική. Ναι. Στα παράλια της Αττικής. Mm -hmm. Ωραία. Και έχει πίσω του δάσος βουνό μπροστά του έχει θάλασσα πολύ κοντά του έχει ένα νησάκι έχει τη θάλασσα που μπορεί να ταξιδέψει ναι, ναι, ναι, ναι. το βλέμμα του, ο ίδιος να ναι, ναι, ναι. ψαρέψει, να μπει στο νερό ξέρω εγώ και όλα αυτά ναι. θα περπατήσει το δάσος και έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος κινείται στην έρημο ναι, ναι. σε απάνθρωπες συνθήκες δηλαδή την ημέρα ξέρω εγώ ξέρω, ξέρω, πώ κάνει η θερμοκρασία ναι, ναι. κτλ. δηλαδή καθόλου φιλικό περιβάλλον ναι, ναι. ε, το βράδυ παγωνιά και σε αναζήτηση νερού και τροφής και ρωτάω τώρα φτιάχνει έναν πολιτισμό ο ένας σε εισαγωγικά mm -hmm. και έναν πολιτισμό ο άλλος χωρίς εισαγωγικά φτιάχνει μια θρησκεία ο ένας και μια θρησκεία ο άλλος mm -hmm. πως το βλέπεις αυτό με ξαναέχασες ή είμαστε... Όχι, καταλαβαίνω νομίζω που το θες να το πας Αχα. Ότι... Συγγνώμη και να πω και το άλλο mm -hmm. και σκέψου εκ παραλλήλου και τη διαφορά δύο άλλων ανθρώπων ο ένας είναι ο ρεσίβιος ναι. και ζει στα 2.000 μέτρα υψόμετρο στα 3.000 μέτρα υψόμετρο όπου εκεί πέρα δεν φύεται και τίποτα σπουδαίο να το πούμε αυτό mm -hmm. και ο άλλος ζει στη Ρόγω να. Λέω ένα νησί, ρε παιδί μου, έτσι. Mm -hmm. Πάμε πάλι. Ε, οι συνθήκε, οι γεωμορφολογικέ σίγουρα παίζουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση κουλτούρα πολιτισμού. Ε, οπότε, ναι, αν το καλοσκεφτούμε λίγο και το αναλύσουμε, γιατί η φιλή σκέψη δεν είναι κάτι που να τα απαντήσει και να βγάλει συμπέρασμα αβίαστα. Ε, σίγουρα μπορεί να καταλάβει πολλά, α πούμε. Να το κάνω τώρα και αλλιώς Η mm. ε, αρχαίοι Έλληνες λοιπόν είχαν μια θρησκεία χωρίς να είναι θρησιευόμενοι τελικά Ναι mm -hmm. Τουλάχιστον έτσι ξέρουμε Έχουν λοιπόν τους ε, 12 θεούς του Ολύμπου Όπου Ο ένας Ο αρχηγός δηλαδή Ο Σούπερ mm -hmm. Ντούπερ Είναι γκομενάκιας έτσι Ναι ναι ναι Δηλαδή μεταμορφώνεται σε βροχή για να τη δείξει την άλλη Και mm -hmm. κάνει διάφορα αρπέδινια σε αναζήτηση τη γκόμενας. Mm -hmm. Ωραία. Ε, ο άλλο ασχολείται με τις τέχνες του. Παίζει λύρα, αντιπροσωπεύει το φως κτλ. Το τον πολιτισμό και το mm -hmm. Η άλλη θεά ε, σπέρνει, θερίζει η Δήμητρα mm -hmm. έτσι και τα λοιπά. Mm -hmm. Ο άλλο είναι ο θεός του κρασιού, του βλετιού, του κεφιού. Mm -hmm. τη διασκεδάση, ναι. Mm -hmm. Της διασκέδασης και αυτά. Η άλλη θεά είναι η θεά του έρωτα, mm -hmm. η άλλη θεά του πολέμου. Γενικώ δηλαδή όλα τα ανθρώπινα. Χαρακτηριστικά. Τα, Εσαρτώνονται... τα ρεμάλια τη κοινωνία, ναι. δηλαδή. Είναι κάτι ρεμάλια τη κοινωνία. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Και οι οποίοι δεν ζουν μακριά από του ανθρώπου, επεμβαίνουν στι δουλειέ των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, το μεταξύ mm -hmm. ε, δεν λένε εγώ, ο, ο, ο Δία ξέρω εγώ και τα λοιπά, θα σου ρίξει κεραυνό και, και θα σε κάψει και τέτοια να πούμε. Αν το λέγανε βέβαια αυτό, αλλά ναι. θέλω να πω ότι τον έχουν ψιλοχεσμένο, α πούμε. Mm -hmm. Έτσι. Ε, σκέψου τώρα ότι. Ε, ο Όμηρος γράφει τώρα για το Θεό. Ναι. Για, για τους Θεούς. Mm -hmm. στην, ε, Οδύσσια. Mm -hmm. στην... Οδύσσια. Στην mm Οδύσσια. -hmm. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στην Οδύσσια. Παιδικό. Συζητάνε στον Όλυμπο και τα λοιπά. Mm -hmm. ε, οι θεοί. Και... επεμβαίνει μια θεά, ξέρω εγώ, που είναι προστάτηδα του Οδυσσέα νομίζω. Και λέει ρε παιδιά ο άνθρωπος, ξέρω εγώ... Η Αθηνά. Η Αθηνά. Και λέει, Κρίμα είναι και τι γίνεται και αυτά, και λέει ο Δία. Τι γίνεται λέει με αυτού του ανθρώπου να πούμε, <laughs> Δεν καταλαβαίνουν ότι μόνοι του διαμορφώνουν τη μοίρα του. Τι μα, αλλά κατέβουν εμά. Και αυτό έχει γραφτεί πριν από 4.000 χρόνια. 3.500 με 4.000 χρόνια, κάπου εκεί. Εντάξει. Οι ημερομηνίε είναι λίγο κάπω. Τι σημαίνει αυτό, Ότι του θεού του του έχουν χεσμένου. Αυτό είναι και, και ξέρουν επίση ότι οι ίδιοι ορίζουν τη ζωή του. Και από την άλλη μεριά, έχει έναν άλλο πολιτισμό, και το έβαλα σε εισαγωγικά, διότι είπαμε για να κάνει πολιτισμό πρέπει να έχει πόλη. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Από εκεί δεν βγαίνει και η λέξη πολιτισμό. Yeah, yeah. Άρα λοιπόν, εάν ζω στην Έλληνε, δεν μπορώ να κάνω πολιτισμό. Μπορώ να έχω ήθη, έθιμα, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Τέλο mm -hmm. πάντων σε εισαγωγικά, μπορώ να το πω πολιτισμό. Γιατί δεν μπορώ να βρω τώρα κάποια άλλη λέξη. Να χρησιμοποιήσω και χρησιμοποιώ. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι, ναι. Mm -hmm. Δηλαδή το θεωρούμε δεδομένο και λέμε πολιτισμό. Όχι, δεν το, δεν το υποβιβάζω αυτό που συμβαίνει εκεί. Καταλαβαίνω ακριβώ τι θε να πει. Απλώ λέω ότι θα έπρεπε να βρούμε μια άλλη λέξη για να το ονοματίσουμε αυτό. Mm -hmm. το πολιτισμό, ακόμη και για ένα χωριό κάπου χαμένο σε μια ζούγκλα τη Αφρική που έχει καλύβε και τα λοιπά. Και αυτό μπορώ να το πω πολιτισμό. Mm -hmm. Δηλαδή έχω ανθρώπου εγκατεστημένους κάπου. Έχοντα μόνιμη κατοικία αυτό. Που έχουν μόνιμη κατοικία. Mm -hmm. Και αυτοί τι κάνουν, δημιουργούν μνημεία. Mm -hmm. Και αυτοί δημιουργούν μνημεία. Δηλαδή, κάνουν τέχνη και απευθύνονται στη μνήμη των επερχόμενων γενεών. Ναι, γιατί συνδέονται άμεσα με τον τόπο στον οποίο ναι. γεννιούνται, μεγαλώνουν και πεθαίνουν. Οι άνθρωποι λοιπόν τη Ερήνη δεν δημιούργησαν μνημεία νοματική, λέει. τότε. Mm -hmm. έτσι, γιατί ήταν ανομαδικοί, λέει. Ναι. Έφεγαν ναι. εδώ, πήγαιναν εκεί και τα λοιπά, περιφέρονταν, περιφέροντα, α πούμε έτσι. Οπότε, αυτοί φτιάχνουν ένα θεό τιμωρό, αυστηρό, mm. που του παρακολουθεί μονίμω και αν θα βρούνε νερό, έχει να κάνει με το αν ε, ο Θεό, α πούμε, του έστειλε το νερό και το μάνα εξ ουρανού και δεν συμμαζεύεται. Είναι πάρα πολύ αυστηρό και πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά τους κανόνους, και του κανόνε και το καταλαβαίνω αυτό, διότι όταν είσαι στην έρημο, δεν σε παίρνει να κάνει λάθο και να πει Ούψε, παιδιά, ξέχασα να πάρω το παγούρι με το νερό. Αν έκλωτο, αν Ναι. Αυτόν τον έχουν καθαρίσει, έτσι, ε, διότι ο Γιακβέ είπε «Δεν ξεχνάς ποτέ το παγούρι με το νερό». Τέλος. Κανόνας. <laughs> Κανόνας. Mm -hmm. ε, τέλος πάντων από εκεί λοιπόν αυτές οι θρησκείες φτιάχτηκαν κάτω από τέτοιες λογικές αυστηρές. Όπως ας πούμε και ο προτεσταντισμός, δεν ξέρω αν λέγαμε την άλλη φορά, που είναι αυστηρός χριστιανισμός, mm -hmm. διότι φτιάχτηκε σε μέρη που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν λάθος, όταν έχει ας πούμε χιόνια πόσους μήνες το χρόνο και τέτοια και ζεις ε, εκείνες τις εποχές ναι. ε, μέσα στο δάσος. Δεν σε παίρνει να κάνει λάθος, πρέπει να είσαι αυστηρό. Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται και οι θρησκείες και η, και η πολιτισμία α το πούμε. Πολύ, πολύ σωστή, πολύ σοβαρή αυτή η εξήγηση που δίνεις ε, και είναι γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες παιδί μου ε, είχαν, δεν αισθάνονταν... Ε, ότι οι θεοί τους βρίσκονται τόσο μακριά από αυτούς, τόσο ψηλά. Δηλαδή αυτή η απόσταση πούμε, που υπάρχει στις άλλες θρησκίες μεταξύ θνητών και θεών είναι μεγάλη, έτσι. Στου αρχαίους Έλληνες δεν υπήρχε αυτό. Και γι' αυτό ένα από τα βασικότερα λογοτεχνικά στοιχεία των αρχαίων έργων είναι ο ανθρωπομορφισμός. Mm -hmm. ε, τι σημαίνει αυτό. Ότι οι θνητοί και οι θεοί έμοιαζαν... Ε, ε, Κατ' εικόνα και καθομοίωση, και αυτό το πήρε και ο Χριστιανισμό αργότερα. Δηλαδή οι αρχαίοι είχαν, ρε, ήταν οι άνθρωποι θνητοί, είχαν τα καλά του στοιχεία, τα κακά του στοιχεία κλπ. Ακριβώ το ίδιο υπήρχε και στου θεού του. Η ζήλια, η κακία, ε, η γκρίνια, η καλοσύνη, η αγάπη, ο έρωτα, όλα αυτά παρόλο που είναι υποτίθεται ανθρώπινα, υποτίθεται ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα ίδια τα είχαν και οι θεοί του. Ε, ή την, την εκδίκηση έπαιζε κατά κόρον στην αρχαιότητα αυτό. Ναι. και Και διαδραμάτισε πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο και οι συνθήκε, οι γεωμορφολογικέ. Τώρα δηλαδή που το συζητάμε, α πούμε, και εγώ το συνειδητοποιώ καλύτερα αυτό. Έπαιξε σημαντικό ναι. ρόλο. Έτσι λοιπόν, μια τέτοια θρησκεία επιβλήθηκε στον ε, τότε γνωστό κόσμο εδώ τη Μεσογείου και, τα λοιπά και στην Ευρώπη με τα γνωστά αποτελέσματα πούμε, τα οποία ζούμε και σήμερα το Βυζάντιο λοιπόν <coughs> ε, για να γυρίσω αυτό που λέγαμε για την ε, ε, εθνοαποδόμηση και τέτοια mm -hmm. όλα αυτό το νεοταξικό ε, υπάρχει τώρα μια ιστορία ολόκληρη ότι το Βυζάντιο δεν είχε καμία σχέση με τον Ελληνισμό και αυτό είναι γεγονός ε, κατά ένα μέρος mm -hmm. αλλά μόνο κατά ένα μέρος διότι ας πούμε παράδειγμα ο πλήθο γενιστός ο οποίος δίδαξε τον Πλάτωνα στη Δύση mm -hmm. το 1300 κάπου εκεί είχε πει ότι Έλληνες έσμεν το γένος καθώς η πάτριος παιδεία και η γλώσσα μαρτυρεί καλό Σωστά. λοιπόν ε, Γενικώ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εκριζώσεις τον Ελληνισμό, ο οποίος είχε απλωθεί σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου mm -hmm. και βέβαια ένας πολύ ισχυρός πολιτισμός, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεριζωθεί. Γίνονται προσπάθειες, αλλά ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι... Μεγάλο άγωνο που καταβάλουν να ξεριζώσουν οτιδήποτε ελληνικό και mm -hmm. δεν το λέω αυτό, πατριωτικά και τέτοια αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Διότι είναι ο ελληνικό πολιτισμό είναι παγκόσμιο. Είναι, α ναι. πούμε, σαν ε, τι επιστημονικέ ε, αλήθειε. Mm -hmm. Δηλαδή, η βαρύτητα ισχύει σε οποιοδήποτε μέρο του πλανήτη και να ρίξει στο αντικείμενο, θα πέσει κάτω κτλ. Είναι ο νόμο τη βαρύτητα. Υπάρχουν λοιπόν αλήθειε που υπόθηκαν τότε, οι οποίε είναι παγκόσμιες Το κέντρο αυτού του πολιτισμού ήταν ο άνθρωπο και δεν ήταν το χρήμα. Δεν ήταν ο Θεός, ναι. οι είχαν παραμεριστεί, κατα... είχαν καταφέρει δηλαδή οι άνθρωποι να παραμερίσουν τους Θεούς. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και από εκεί τώρα και φτάνουμε εδώ, ότι κατάφεραν όλα αυτά που κατάφεραν, διότι έβαλαν στην άκρη τους Θεούς και προέβαλαν τον άνθρωπο, Την α... τη... Τον άνθρωπο και τη φύση επίσης, mm -hmm. γιατί... Μπορεί να παίζεται ένα ολόκληρο πανηγύρι τώρα γύρω από τη φύση να προστατεύσουμε τη φύση, να κάνουμε ένα δείξιμο κτλ. Πανηγύρι, καλά. Αλλά αυτοί που το προτείνουν είναι αυτοί που δεν προσέχουν τη φύση. Ε, βέβαια, γιατί είναι σημαίνει και ολόκληρη μηχανία πίσω από την προστασία του. τη δίθεν προστασία του περιβάλλοντο. Πόσε μικρέ θα έχει συγκεντρώσει ναι. εκεί. Ναι. Δηλαδή, τώρα, α πούμε, βλέπει ότι προσπαθούν να ελέγξουν τη γεωργία το ένα, το άλλο ναι, κτλ. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι ότι οι άνθρωποι παλαιότερα είχαν οικολογική συνείδηση χωρί να του το πει κανένα. Σόρο ας πούμε, ή καμία βεβεύ και τα λοιπά. Ναι, γιατί ήταν πιο κοντά στη φύση και μπορούσε να αφουγκραστούν ναι. καλύτερα τις ανάγκες της και τις ανάγκες της δικέ του. και αυτή την, ε, την, ε, την αέναη, ας πούμε, προσπάθεια να διατηρήσεις τη φύση και όπως τη βρήκες για να τη μεταλαμπαδεύσει, να τη μεταδώσει ας επόμενου. Ναι, αυτό το είχα λοιπόν στο Να κρατήσει το σπόρο του υγιή για να έχει υγιή η φυτά του χρόνου, mm -hmm. ε... Δεν πετούσε τα αποφάγια του, τα έριχνε στι κοτούλε του, ξεργό, στα γουρνάκια του ή δεν ναι. ξέρω Έπαιρνε το γάλα του κτλ. Και, και τέλο πάντων έκανε ανακύκλωση. Mm -hmm. Δεν πέταγε τίποτε. Έτσι. Αξιοποιούσε τα πάντα. Ναι, τον οδηγούσε η ανάγκη και η παρατήρηση, η γνώση, α πούμε, Έτσι. ότι δεν με παίρνει να το κάνω αυτό. Διότι αυτό είναι ο χώρο μου, περιορισμένο, πρέπει να τον φροντίσω, να τον αναδείξω. Mm -hmm. το η εκβιομηχάνηση έφερε το πλαστικό το ένα το άλλο και Τα, τα πετρέλαια τα δεν σημαζεύεται και τέτοια. Και αυτή τη στιγμή ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε ελεύθερη ενέργεια κτλ., βλέπει ότι αυτοί που προτείνουν να προστατέψουμε το περιβάλλον <Κι> την έχουν την τεχνολογία αυτή, αλλά δεν τη χρησιμοποιούν <Κι> για διάφορου λόγου. Όμω ε, είπαμε πάρα πολλά και ναι. δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Ναι, ναι. Οπότε, να πάμε να ακούσουμε το επόμενο, το οποίο Άχ, είναι. Αχ είναι απίστευτο κομμάτι. Συνταγέ μαγειρική από του Χαμήδε. Γιατί ναι. είπαμε, θα πούμε για τα πάντα από συνταγέ μέχρι αυτό. Πάμε λοιπόν ναι. να ακούσουμε τι συνταγέ μαγειρική. σε μες στην τι μόνη ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντα τη ζωή της και δίναν στο φαΐ τη μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντα τη ζωή της και δίναν στο φαΐ γευση μαγική. Κυρίω όμω το τάριδο και το κόκκινο πιτέρι. Ποτέ δεν είχε τέρι να αλλάξει με Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση. Να γίνονταν οι πλάσινοι ξανά από την αρχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση. Και γίνονταν η πλάση mm -hmm. ξανά από την αρχή Σκόρτα, μια σκελίδα να φέγει μια αλκίδα στα μάτια τα μελιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτηριλάδι, Μια νιώθαι να χάδει μια μέρα στα μαλλιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτηριλάδι, Μια νιώθαι να χάδει μια μέρα στα μαλλιά σ' εποκιά μέσα στο μαγειριό τη που κάνε το παιδιό τη να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γυρωφύτρωσα άσπρα του γάμου Κρίνα όλο ίδια με εκείνα που η γιονηρευτεί. Τέτοια που γυρωφύτρωσα άσπρα του γάμου Κρίνα όλο ίδια με εκείνα You need a phone στις που γίνανε ανάλαμπη κι αθάλι. μας κάνανε μεγάλη κάποια μικρή στιγμή κι άθοροι βάδια τη ζωή στην άκρη χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλογραμμή κι άθοροι βάδια βήκανε απ' τη ζωή στην άκρη χωρίς να sema volo σε la la la la la la la la la la la la la la la la ζωή στην άκρη, Χωρίς να άκρη σε Ακούσαμε λοιπόν και τις ε, συνταγές μας Η συνταγή βέβαια ήταν Βάλε φωτιά στην κουζίνα Μην κάθεσαι και μαγειρεύεις κάπως έτσι Γιατί Καφτά. στο τέλος πήρε φωτιά το μαγειριό της όλα. Κάφτα όλα. Μαγειρεύεις. Ενίοτε. Ναι. Mm. Κι εγώ μαγειρεύω, κάνω συνομοσίες. <laughs> κάνω διάφορα μαγειρέματα. Με συνταγέ? Μόνο σου, όταν μαγειρεύει. Μαγειρεύει λοιπόν, φαγητό. Και... φαγητό. Φαγητό, φαγητό. Λοιπόν. Καλά, δεν έλεγα αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Κατάλαβα. Μαγειρεύω και φαγητά. Κάνω και φαγητά. Ναι. Mm. Κάνω. Κοιτά συνταγέ. Μ' αρέσει. Όχι, δεν κοιτάω. Μήτω. Δεν ξέρω αν καλό ή κακό. Εντάξει, το αποτέλεσμα βέβαια το δείχνει. Έτσι, άλλοτε μου έτσι, βγαίνει το καλό το φαγητό, άλλοτε όχι τόσο, α πούμε. Ε, αλλά... ε, εμένα μου βγαίνει συνήθω καλό από ό,τι λένε οι άλλοι τουλάχιστον. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, τα καταφέρνω. Τα καταφέρνω. Ε, βλέπω, κοιτάξτε την ώρα, έχουμε ραντεβού κάτι. ήρθε ε, η ώρα να τελειώσουμε. Όχι, όχι, όχι. Ε, σε λίγο απλά αφού τελειώσουμε εμεί, στι 6 ώρα ακολουθεί η αστία και θα ναι. έχουμε κοντά μας ένα φίλο από τη συλλογικοτητα ενεργών ανεργών-ανέργων, για την οποία έχουμε μιλήσει και άλλες φορές ε, στον αέρα. Γι' αυτή, εντάξει, θα πει μετά και ο Μάλιστα στην αιστία νομίας. Έχεις να κάνεις καμία δήλωση Δημοσίω. Καμία δήλωση δημοσίω. Ναι. Ναι, ότι οι συνταγές δεν πολύ χρειάζονται. Έτσι. Δηλαδή, η αυθόρμητη δημιουργικότητα νομίζω ότι φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την πιο... Τακτική και περιορισμένη μέσα σε συνταγέ και αναλογίε συγκεκριμένε που. Γενικότερα. Τώρα, βέβαια, το έχει γυρίσει πάλι για τον έρωτα μιλάμε, έτσι. Όχι. Ε, τι όχι. Γενικά, γενικά. Λες ότι δεν χρειάζονται συνταγέ. Θα γυρίσει, θα αφαιρθεί έτσι, θα μιλήσει έτσι, θα σκεφτεί έτσι. Μπράβο. Α, στο... Αν το κάνει αυτό στον έρωτα, θα έχει αποτύχει έτσι, δεν είναι. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι πάλι για τον έρωτα μιλάμε. Ναι, αλλά. Γενικότερα, το αποτέλεσμα της περισσότερε φορέ είναι αποτυχία όταν, όταν λειτουργεί μέσα σε τόσο στενά πλαίσια, περιχαρακωμένος και περιορισμένο, και όλα, όλα αυτά τα συνώνυμα. Ναι, δηλαδή από τη μία έχει α πούμε ε, κοινοβουλευτική δημοκρατία, α το mm. πούμε έτσι. Ναι. Το δημοκρατία σε εισαγωγικά, και από την άλλη έχει δημοκρατία. Σκέφτη. Ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν, ε, τι επιλέγουμε, Δημοκρατία προφανώ. Ναι, το βλέπω όλος ο κόσμος γύρω από το τι λέγει. Α, νόμιζα, <laughs> τι, συμ, ο, τι θέλουμε, τι θέλουμε, τι θέλω μάλλον. Λοιπόν, λοιπόν τι συμβαίνει. αυτό το είπα για να πω, ότι οι άνθρωποι τελικά ε, ερωτεύονται, αλλά έχουμε κάνει το διαχωρισμό, το έχουμε πει αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ερωτεύονται με έναν τρόπο κοινοβουλευτικό, δημοκρατικό, ας πούμε. Μάλιστα, ε, κατάλαβατε. Αντιπροσωπευτικά. Mm -hmm. Κατάλαβε, δηλαδή, <laughs> ότι ερωτεύω με κάποιον, που θα μου λύσει το πρόβλημα, που θα με αποδεχτεί, που θα αυτό, που θα εκείνο, που το άλλο. Mm -hmm. Δηλαδή, χρησιμοποιώ κάποιον, στην ουσία, για να νιώσω εγώ καλά. Ναι. Ε. Mm -hmm. Μάλιστα. Νομίζω το λύσαμε το ζήτημα. Το λύσαμε, ναι, ναι. Κατάλαβα την πρόταση. Ωραία. Οπότε, ό,τι συνταγέ είναι, δεν δηλαδή ξέρω τι ελεμμεντέ, πετάξτε τα κάψιμα, δεν λειτουργούν. Έτσι. Ε, να είστε ο εαυτό σα. Mm -hmm. ε. Αλλά για να είμαι ο εαυτό μου, δεν πρέπει να ξέρω τον εαυτό μου. Ε, νομίζω ότι είναι η βασικότερη προπόθεση. Και πώς θα τον μάθω Πώς θα τον μάθω ε, Να κάτσω και να σκεφτώ Να αναλύσω Να παρατηρήσω τον εαυτό μου Και τους γύρω μου Αλλά κυρίως από μένα θα ξεκινήσει mm -hmm. Αν θέλω δηλαδή, να αλλάξω τον κόσμο γύρω μου Θα πρέπει πρώτα να αλλάξω τον εαυτό μου Δεν και δεν είναι δικό μου αυτό Ναι Να αλλάξω τον εαυτό μου ε, Επιμένω εγώ πώς θα μάθω ποιο είμαι. Δηλαδή, έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό. Ναι, την έχω τη δυνατότητα. Μου έχει δοθεί η ελευθερία να το κάνω. Όχι. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν σε εισαγωγικά όλη την καλή διάθεση να το κάνουν αυτό, να βρούνε τον εαυτό τους. Αλλά να μην υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Ναι. Αλλά μπορεί όμως να έχουν μέσα του. Ασυνείδητε απαγορεύσει ή οτιδήποτε. Mm -hmm. Που δεν του είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά γενικώ δεν είναι πολύ εύκολο Καλά, γενικά, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Θέλει αγώνα. Είναι αυτό. πόδινη, επίπονη διαδικασία. Γι' αυτό μπορούμε να είμαστε πιο ανεκτικοί με του ανθρώπου και με μεγαλύτερη κατανόηση. Mm -hmm. Διότι κάποιοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν του έχει δοθεί, νομίζω. Δεν του έχει δοθεί, αλλά όταν καταλάβουμε ότι πρέπει να του δίνεται. Ε, το διεκδικούν και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για να γίνει κάτι τέτοιο Αλλά απαιτεί προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα από τους εαυτούς τους Για να γίνει το πρώτο βήμα της συνειδητοποίησης Της κατάστασης Και αργότερα και γύρω τους πρέπει να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο Ώστε να οδηγηθούμε, να οδηγηθούμε όλοι στην αυτογνωσία Πάλι στην αντιπροσώπευση το πήγες. Τι νοείς ε, Να βοηθήθει από του άλλου, δεν είπες να βοη... όταν κατανοήσω εγώ εσένα ναι. θα είμαι πιο ανεκτική σε κάποια πράγματα γιατί βρίσκεσαι σε μια περίπτωση σε μια διαδικασία ε, πορεία προ την αυτογνωσία Μάλιστα Ωραία, η κατανόηση που θα δείξω δεν είναι μια μορφή βοήθειας Όχι <laughs> Έτσι νομίζω τέλος πάντων ναι. Νομίζω δηλαδή ότι ο κάθε μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιο προσφεύγει σε κάποιον ειδικό, λέμε: Τώρα πάει κάποιο σε έναν έτσι. Ναι. Ο ψυχαναλυτή δεν μπορεί να βοηθήσει τον αναλυόμενο. Ναι. Εάν ο αναλυόμενο δεν πάει να χτυπήσει την πόρτα του ψυχαναλυτή, για παράδειγμα, ο ψυχαναλυτή δεν μπορεί να τον βοηθήσει τον άλλον. Α, βέβαια. Βελά. Αλλά και αφού πάει εκεί, θα πρέπει να παραμείνει mm -hmm. και θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτό. Θα πάει να πει ότι ο ίδιο βοηθάει τον εαυτό του. Ναι. Καταλαβαίνω ότι εμεί δεν διαφωνούμε, το ίδιο λέμε, απλά ίσω. Το ξέρω, εγώ το, το, λόγια, το να γίνει, ναι, ναι, ναι, το διατυπώνω, ίσω. Ναι. Λίγο λάθο, αλλά συμφωνώ, αυτό εννοώ κι εγώ. <laughs> ναι. Κανένα δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν. Μπορούμε να συμπαρασταθούμε σε ανθρώπου, mm -hmm. με την παρουσία μα, με, με το λόγο μα, με οτιδήποτε, με την αγκαλιά μα και όλα αυτά. Αλλά ο καθένα μπορεί να βοηθηθεί μόνο του από τη στιγμή που το έχει αποφασίσει ο ίδιο. Κατ' επιλογή του. Είναι κατ' επιλογήν αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Το αυτόβουλον. Λοιπόν, ε, τι θα κάνουμε, για πες. Να δώσουμε χώρο και στην επόμενη εκπομπή. Ε, ναι. Ε, να κάνουμε διαλειμματάκι; Ή ποια εκπομπή δημιά. είπαμε έχουμε το... Εστιανομίας. Εστιανομίας. Να φύγουμε κιόλας, Μην ναι. εδώ περιπολικά. Ε, βέβαια. βέβαια. <laughs> Γιατί θα, θα γίνει γιάφκα εδώ, όπως ναι, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. χαμό. χαμό. Λοιπόν, χαμός. και να αφήσουμε ναι. τους φίλους μας με ένα... Τραγούδι εδώ, κομμάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ναι, πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Γκοβίντα. Modern Εμοντερντι. Πάντοτε μοντέλο είναι, δηλαδή σύγχρονο. Σύγχρονο, σύγχρονο. Έτσι έχει πάλι ο Εντάξει, θα βάλουμε λοιπόν αυτό. Ε, θα σα χαιρετήσουμε. Σα στέλνουμε την αγάπη μα, τα φιλιά μα, την βοήθειά μα, σε εισαγωγικά, <laughs> την αγκαλιά μα, οπότε τη χρειαστείτε εδώ είμαστε. Ε, τι άλλο, τι άλλο έχουμε να προσφέρουμε και να είμαστε ο εαυτό μα. Να είμαστε ο εαυτό μα. Εντάξει, έλα, μην με ενοχλεί. Μου το είχα πει, μα δεν με άκουγα. Ακόμα και αν τη φωνέσαι εδώ πέρα, Δηλαδή κάποιοι μιλάω και τα λοιπά. Είμαι ο εαυτό μου και είμαι μόνο εγώ, σταμάτα εσύ. Ωραία. Τι φορά με μάσκε, αυτό. Ναι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η επόμενη εκπομπή με την αστία νομία από τον Πάνο Παπαδομανολάκη. Τον εξαίρετο αυτό δημοσιογράφο. Που έχει μια δική του σχολή δημοσιογραφίας Από μόνο στην μια σχολή. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και στο επανειδύνει. Στο και το νου σα. Και το νου σας, Φιλιά πολλά. Καλό απόγευμα.